Πρόντο. Ω, oh, καλώς τον. Με την πρώτη. Με την πρώντη. Πρόντη, πρόντο. Πρόντο ταξίδι έτυχε ναύλο για τον νότο. Δύσκολες βάρδιες, κακό ύπνος και μαλάρια. Α. Όχι, όχι, δεν έχει νάβλο. Όχι, όχι, τη συνεχίζω ε, τη μαλακία. Αυτό ήθελα να πω. Πρώτο. Ε, χρόνια πολλά για σήμερα, είναι διπλή η εορτή και έχω να κάνω μια αποκάλυψη... Είναι λίγο θεωρία. τα κλάματα, λίγο το 4th of July, είναι πολλά. Για, για θεωρία της μοσίας. Πώς θα γίνει, είπαν οι Αμερικανοί, να γιορτάζουν και οι Έλληνε στη Τετάρτη Ιουλίου. το στο Euro. Ποπ, πήραμε στο Euro το 2004, 4 Ιουλίου, πήγαμε όλοι στους δρόμους, στις ιστορίες, γουστάρουμε και από τότε κάθε χρόνο, λέμε τώρα, γιορτάζουμε Τετάρτη Ιουλίου την κατάκτηση του Euro. Συγκινήθηκα. Δηλαδή, συγκινητικά συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα. <συγνήθηκα>, συγκινήθηκα. <συγνήθηκα>, Λοιπόν, είναι αυτό. Και δεύτερο, ο Μητσοτάκη που είπε θα κάνουμε δωρεάν ε, body jumping, τι είπαν εκεί. Θα ταμείξουμε τους εργαζόμενους στο πρώτο πόδο με μια παροχή δωρεάν body jumping. Εννοούσε ε, blow jumping δωρεάν για τους εργαζόμενους. Ο... Α, γιατί μέχρι τώρα υπήρχε πληρωμή. Ναι. Ε... Το δωρεάν είναι κάτι όμως, έτσι. Μην βάζω ιδέες. Όχι, Άμαστε αλλά να είμαστε και εμείς εντάξει. Το δωρεάν είναι κάτι. Είναι, είναι, είναι. Γεια χαράς, Αποστολή. Έλα από αυτό, λέει, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έκλεισα τη τηλεόραση, φίλοι, γιατί μας έχουνε πρίξει τα αρχές για τόσες μέρες με την Οβάτης, με την Οβάτης, λείχνουνε την έγκριγη για τη σκευωρία. Στάνει, εντάξει, θα τα λάβαμε, ρε, διότι έχει σκευωρία. Την Οβάτης, στάνει, εντάξει. Είναι αυτό που λέει: Σκεβωρία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Σκεβωρία μυστικά και να δικάζομαι. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ δεν πήρα τηλέφωνο για να αποδείξω το γεγονό. Του Λίγο πιο δυνατά, αν μπορεί, ακούγε από του δυο τη μάνα. Που δεν έχω θέμα, δεν είμαι ρατσιστή με το δυο Το ξέρω, το ξέρω, τι το ξέρω. Λοιπόν, να σου πω τούτο. Εγώ δεν είμαι εμεί, είμαστε ένα αρχαυτό να μιλά. Συγγνώμη, τόση ώρα δεν μπορούσα να μιλά έτσι και μου μη από το πηγάδι. Περίμενε μωρήκα το χάντσι γι' αυτό. Λοιπόν, και του γράφουμε τι αρχαίε μα, είμαστε Τώρα, για δείγμα τη Εριζέη, οτιδήποτε τώρα. Όσον αφορά για αυτά τα τσουτσέκε τώρα τα οποία ζωρίστηκαν τώρα με την Οβάρτ και με τα βουλεύματα, θα σου πω τούτο. Ένα κανάλι το οποίο τέλο πάντων δεν είναι το δικό σα είναι ένα άλλο, ξέρει ποιο λέω, είχε δύο και μίλησε εκεί με κάτι Και του λέει ο Κύριε Πραμόπουλη, τι έχετε να πείτε τώρα για την κυρία του νοιάζει, δεν Μισό λεπτό και δεν είναι ακριβώ όπω θα λέτε. Και του λέει ότι πα εκεί πέρα δεν μου δημοσιογράφο είναι στην... Μα έχει βγει δούλευση για απόφαση. Ε, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Δεν έχουν ούτε αυτή την ηθική υπόσταση να παραδεχτούν πράγματα. Είναι τόσο ξεφυλισμένοι. Αλλά στην πρώτη ερώτηση που ήταν λίγο και καλά ζωή, ζωή για ζώρη. Σα παρακαλώ τώρα, εντάξει. Οι αποφάσει ακόμα των δικαστών ελέγχονται. Ελέγχονται πουλάκι μου. Ελέγχονται πουλάκι μου, ε. Όταν θα μέρα να ελεγχθεί και εσύ πραγματικά, εκεί θέλω να σε δω. Λοιπόν, θα σα ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Το όταν <σταλήξε> του μιλά δηλαδή, καλά <σταλήξε> κατάλαβα. <σταλήξε> Λοι Και mm -hmm. περιμένουμε δυνατούς από Σαντέβριου. αγώνε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πείρα να σα πω καλό καλοκαίρι. Τελειώνεται αυτή την εβδομάδα, έτσι δεν είναι, Τελειώνουμε. Άντε, καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Και Θα γεμίσουμε τι κάθε... μπαταρίε μα. Πάμε να φορτίσουμε. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Okay. Εν περιπτώσει, κάνε ένα τελευταίο απολογισμό, αντίστροφη μέτρηση για τα κλάματα τη Μπαζιάννα. Α, ναι, βέβαια. Πρέπει να το προλάβουμε yeah. αυτό. Κάθε Πέμπτη του Ιούλη, εγώ κλαίω. Ela are balurde? Ni, ni. Eu ime balurdos. Πάμε διακοπές. Ναι, ναι, θα πάμε να κάνουμε τα μπάνια του λαού. Να πλακώσουμε Πόση το μπάνια. Όχι άδεια, ρε δημόσιοι υπάλληλοι. <coughs> θα αλλάξω φωνή για την ανάγκη. Όσοι γουστάρω. Μάλιστα, παίρνω το ροτορικάκο να σου αποσύρει άδεια γιατί μπαίνουμε σε πόλεμο. Σώθηκε. Αν πάει στο ροτορικάκο. <laughs> αν και ικανό είναι αυτό. <laughs> αν αφιάστο αν αφιάστο πρόκειται αφιάστο να το γράψουν αφιάσταμα. οι εφημερίδα, να το πουν τα κανάλια, ικανό είναι να κάνει κανένα τέτοιο εφεντζήδικο. <laughs> Άντε, καλέ διακοπέ. Σα βρισιά το είπε, τέλο πάντων. Άντε. <laughs> Στα μούτρα σου Έλα, τότε. Πρόστα και φιλιά. Ε, ρε, κουνούμα, δεν είναι αυτό που νομίζει. Δεν αυτό που νομίζω Καλά είναι, τι θε. Α, με δουλεύει τρε φίλε <laughs> Να σου πω, θέλω να πει στον Κούλι πω εγώ και πολλοί χιλιάδε άλλοι Εάν γίνει κάτι με την Τουρκία Δεν θα πρέπει να πολεμήσουμε του Τουρκούλους Θα πάμε να κάνουμε πιάτσικο και η φυσιά Στην καλή και πού γαμιάνε όλα αυτά τα μουνάς Τροπίκη, τροπί Τροπί, το <laughs> Κούλι ποιο είναι αυτό που λέει το τραγούδι Κούλις cool on the train to nowhere the line halfway down the line sophisticated sophisticated oh well educated needs time he needs time the time live Ο ο yeah. και συλληπιτήρια για τον Ζακηθινό ήταν ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Ωραίος τύπος. Ωραίος τύπος και χαιρετίσματα στην Πάμπο που μάλλον θα μας ακούει. Δεν είναι ότι θα μας ακούει, είναι ότι θα μας τάψει όλας. <laughs> Έλα δε αποστολή, καλημέρα. Καλημέρα. Πήρα και εγώ σε μια σοβαρή εκπομπή να πω το παράπονο μου. Σε ποια εγώ... εκπομπή πήρε. Εδώ σε εσά, σε Ελληνοφρένια. Στο α, α, α, μπράβο. Ε, βέβαια, δεν βίλε έχει καμία άλλη σοβαρότερη. Λοιπόν, προχτέ μπήκε το επίδομα νοικίου για αυτού που δεν έχουν σπίτια και του χαμηλό μισθωτού, όπω το λένε. Εντάξει, με χαμηλό εισόδημα. Ναι. Εγώ που μου ο πατέρα μου δούλεψε 35 χρόνια στα καράβια μου έχει πάρει ένα σπίτι και πλήρωσε ένθια. Ενώ άλλο δεν έχει, το πληρώσανε το επίδομα νοικίου. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Λέω, ρε, που πρέπει να το πουλήσω και να χωρίσω τη γυναίκα μου να παίρνει και τα επιδόματα ε, Πόσο λένε έχω τρία παιδιά. Θα παίρνει επιδόματα και θα κάθεται. Λοιπόν, και ακούω τώρα το άλλο το άλλο, έχω ένα φίλο άλλο που δουλεύει μαύρη εργασία και πάει κάθε, κάθε καλοκέρι του κολάνα. 50 έννοιση μα ένα νησί να μην πω πιο και ασφάλεια όλο τον χρόνο. Και πήγε η αγώρα σε πέντε Χρία. Δηλαδή άμα πει το νησία που τι πειράζει. Όχι όχι, όχι άκουσε είναι τώρα. Του λέω ρεμάζα, θα πληρώνει σε πορεία, είναι 20 και βικά. Που λένε μιάζελιά, θα πληρώνω, δεν τον ένοζι, α δουλεύει Ναι. Λοιπόν, και διαβάζω τώρα το άρθρο που λέει κατευγούνται τα δεχμήρια διαβίωση. Δηλαδή, δε φίλε, ο νόμιμο ο Μαράκαρ πληρώνει εγώ, α πούμε στην προηγούμενη περίπτωση και όλοι οι άλλοι με 50 έτσι με μαύρη εργασία, με τέτοια κονομάνε, και ζουν μια χαρά και παίρνει τα επιδόματα που τα έχω πληρώσει εγώ. Γιατί λέει, τα παίρνουν, λέει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι παράγει, παιδιά. Πού τα βρίσκεται τα λεφτά; Δεν τα έχει πάει από μένα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη αυτά πάτη βλέπω. Μήπω ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ προηγούμενε. Ναι, ναι, ΣΥΡΙΖΑ και δούργου, φίλε. Θα γοκώ, αμαρτία είναι. Αυτή θα την πληρώσει για το πνίξιμο που τα έβαλε τα, τα μπάζα στην τάπα τη λεγόμενη και φταίει δούρου ρε παιδιά, δηλαδή για τη χρεοκοπία τη χώρα, φταίει. Δηλαδή ο Καραμανλή, ο... Ο το... απλά η βόμβα το φοιτητή ήταν τόσο κοντό που έσκασε στα χέρια του Καραμανλή. Τέλο πάντων, καταργούνται λέει τα εκτεχνήρια διαβίωση. Γάτω Γα... από τον αντίχτυπο σα κύριοι πολιτική, έχετε κάνει του πολίτε σαν τα μούτρα σας. Αυτό, αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο πρέπει να σε κλέψα. Για να μπορείς να στην Ελλάδα. Καλή σας μέρα, παιδιά. Από αλλού εσύ, τελείωσε. Από αλλού, κατάλαβα. Έγινε έλα, από μου, Τι την άλλη. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει πλέον στο τέρμα. Στο τέρμα. Στο τέρμα, βέβαια στο αυτό που λέμε τέρμα Όχι, βέβαια, mm. τι θέλουμε μα***κες, είμαστε οι πιο επιτυχημένοι, έχουμε την πιο δυνατή οικονομία, έχουμε κάνει επιτυχίες σε όλες τις κρίσεις, έχουμε τον καλύτερο πρωθυπουργό όλων των εποχών, από τη συνθήκη του Λονδίνου που λένε μα***κες. Κυβέρνηση που να έχει δώσει τόσα χρήματα και να έχει στηρίξει με τέτοιο τρόπο τη μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει από το 1830, Παρ' όλα αυτά, το έχουμε... ίδιο νομίζω ότι λέμε. Δεν λέμε το ίδιο, εδώ μιλάμε πραγματικά πράγματα. Θα έλεγα στο τέρμα μαλάκια είμαστε, ναι. Τι τέρμα μαλάκια, Τέρμα οι καλύτεροι. Δεν υπάρχει άλλη, άλλη χώρα. Ναι, έχουμε δώσει αυτό. τα φώτα στον δυτικό πολιτισμό, έχουμε κόψει του πέρσες, είμαστε πάντα από τη σωστά, σωστή μεριά τη ιστορία. Τι να λέμε, Απόστολε. Ναι, απλά ναι, εγώ κάνω τη μετάφραση. Αυτό κάποιοι κακοπροαίρετοι το λένε τέρμα μαλάκια. Α, δηλαδή κατημίζεροι. Η μίζερη αυτή. Οι μίζεροι που δεν θέλουν τα φουλεβάρτα δεν θέλουν την αριστεία α, και μαλακίες τώρα. Έλα. Α, αυτοί. τραβάμε Αυτή η ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Λέλαπα λέλα. Α, στο διάλο διάλογο, πια <laughs> πάνε τον τόπο πίσω. Πήγα σήμερα να πληρώσω. Στα αρχεία μα. Λοιπόν. Το ρεύμα. Α. Πάω εκεί λοιπόν και έχουμε μετρητά, Έτσι, γιατί έχουμε πολλά λεφτά, μα έχει δώσει. Πάω λοιπόν να πληρώσω και είναι μια κυρία εκεί και λέει, συγγνώμη λέει, μετρητά που πληρώνουμε και πετά και ένα security, έχουν και security τώρα βέβαια εκεί. Λοιπόν, και λέει δεν ανοίγει πλατφόρμα. πάω εκεί που το ξέρω εγώ αυτό είναι. Το λέει γινη του λέω, να σου πω κάτι. Ο Γιάννης σου Secureτά, ο, ο γνωστό. Ναι, για πες. ναι. ναι, Λοιπόν, του λέω γιατί δεν δουλεύει γινη του λέω. Ε, μου λέει έχει κολλήσει, Πότε ξεκολήσει του μου λέει. Ε, περίμενε λίγο. Να περιμένω του λέω. Ρε. Είμαι στην Ελλάδα Δεν πρέπει να λειτουργούν όλα σωστά. Σωστό, σωστό. Θα λες, εγώ δεν περιμένω να πάω να καμπαθείτε. Ελλάδα 2-0. Τάκ. Ναι, καταλαβέ. Ποιο είσαι εσύ, αυτός θα λε. Ελλάδα 3-0. 3-0, ναι. Και παίζει προχάτισμα. Ήρθε Γιάννη, του λέω, με το καλύτερο πρωτοβουλίο του κόσμου. Καταλαβέ. Και έκανε αυτό, λέει. Καλό καλοκαίρι. Και μπορεί να σε πάρω την Τετάρτη να πιάξει μια ωραία αφιέρωση, αφιέρωση. Χάσεις, ναι, μην μην για κάτι τέτοιο. ναι, μη χάσει. Δεν χάσω, ναι, μην χάσω, Τι να κάνω. Γεια. Έλα βρε μαλάκα τράγε έπιασα. Πάλι θα μας την χύσεις Ρεπάλι με την κόρσα. Αν θυμάμαι καλά, σου είχα πει να πηδήσεις μια μάντρα. Λοιπόν, κανένας δεν σε πήρε του Αγίου Αποστόλου να σου ευχηθεί. Δεύτερον, κοντά στην Πούλμα την καβάλα έχουμε και την καρβάλα. Αλλά εκεί επειδή είσαι δημοσιογράφο τη πλάκα, πού να τα γνωρίζει. Και επιτέλου, ζω στου οίκου του Θεού στο λαό. Αυτά. Καλό σου καλοκαίρι, αγόρι μου. Μ' αρέσει που κλείνουμε τη σεζόν με ηρμόπα. Πάλι. Γιατί γαμνιέσαι, ευθύν... θέλω να γαμιστώ, Αυτό μαθεί. είναι μια απάντηση, γιατί γαμνιέσαι και τελειώνει Για όλα, αυτό! Γαμιέσε. Κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, ξέρει γιατί. Γιατί φτιάχνανε εργατικέ κατοικίε. Ενώ στη Μύκονο που έχει τουρισμό από το 1960, δεν έχουν φτιάξει εργατικέ κατοικίε. Να μένει ο Κοσμάκης, καταλαβαίνετε. Καταρχά, θα φτιαχτούν εργατικέ κατοικίε στη Μύκονο ή ουτρέπομαι. Εργάτε, σε παρακαλώ, εκεί έχει μόνο δούλου. Ρε, δεν λένε ότι ο τουρισμό είναι βαριά βιομηχανία τη Ελλάδο. Γίνεται βαριά βιομηχανία χωρί κατοικίε. γίνεται, δηλαδή πού Τέλο πάντων, το, αυτή τη νύση που λέει Αφρικανέα. Αφρικανέ, το έχεις. Νομίζω είναι εφησαρή. Εφυσαρεί μπράβο κυρία εφυσαρεί αφρικανέ, αφρικανέ, Αφρικανέ θέλεις να κάνουμε κονέ Αφρικανέ, Αφρικανέ Θέλει να κάνουμε κονέ. Κονέ, λοιπόν, επειδή κοροϊδεύουμε του Αφρικάνου. Που... Για να μην λένε δηλαδή ότι δεν μιλάει πνευματικό κόσμο, έτσι. Τώρα έχουν γραφτεί και αριστούργηματα, έλα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, επειδή κοροϊδεύουμε του Αφρικανού, ότι του κοροϊδεύουν με κάτι καθρεφτάκια, είδε τι έγινε με την ιστορία με την Ομπάρδη, έτσι. Πάλε λίγο, όπω είπαμε, Ευησαρή, την κυρία Εφυσαρή, Εφυσαρή. που δημιούργησε και πάλι. Αφρικανέ, αφρικανέ. Θέλει να κάνουμε κονέ. Οχ, οχ, οχ. Αφρικανέ, han ceς na kanu me konne